Οι σελίδε του σταθμού στα social media, στο facebook κόνι Παύλα Νέρ, στο instagram κόνι ο Νέρ, κάτω Παύλα Web, κάτω Παύλα radio, και στο twitter, ε, τέος, twitter, 9x στο at air Kony. Φυσικά υπάρχει και εφαρμογή του σταθμού κόνι Παύλα Νέρ, μπορείτε να την κατεβάσετε και στο iTunes και στο Play Store και ειδικά για εσά που αγαπάτε αυτή την εκπομπή. Κάνετε μια αναζήτηση στο Facebook με ελληνικού χαρακτήρε. Γράφετε ραδιοφωνική εκπομπή από Λάφστα Ανέφθηνα και βρίσκεται το γκρουπάκι που έχει μέσα σε post όλε τι περασμένε εκπομπέ. Πατάτε το link, σα πηγαίνει στην πλατφόρμα που μας φιλοξενεί τι ηχογραφήσει. Και σε κάθε post υπάρχει και tracklist και περιγραφή, ώστε να ξέρετε τι ακριβώ θα βάλετε να ακούσετε. Σα την έσκασα την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε λίγο πίεση χρόνου και. Δεν πρόλαβα να ετοιμάσω την εκπομπή εγκαίρως και να από σήμερα που για πολύ κόσμο είναι αργία έκανα την έκπληξη και εγώ και η συνάδελφος Κατερίνα από ,τι κατάλαβα και κάνουμε εκπομπή. Και ελπίζω αν δεν είστε τριήμερο και αν δεν αργείτε τέλο πάντων να ε, χαλαρώσετε και να απολαύσετε ακόμη μια εκπομπή Απολαύστε Ανεύθυνα όπου έχουμε σήμερα πολύ special αφύρωματάκι. Θα βουτήξουμε ταξίδι και στο χρόνο και στο χώρο. Θα πάμε στη δεκαετία του 60 και θα πάμε στη Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα στο Περού για να εξερευνήσουμε αυτό το υβρίδιο που όπως όλα τα υβρίδια έχει προσμίξεις μέσα πολύ ενδιαφέρουσε, που έφτασαν να δημιουργήσουν αυτό το υποείδος αν θέλετε τη κούμπια, την περουβιανή ψυχεδελική κούμπια ή αλλιώ τσίτσα. Ας ε, ακούσουμε ένα τραγούδι για να πάρετε μια ιδέα και θα πούμε τα καφέκαστα αμέσως μετά. Εγώ έχω μια una nerita que έχω μια νερίτα που είναι μόνη τη δευτερότητα, εγώ έχω μια νερίτα που είναι μόνη τη δευτερότητα, εγώ έχω μια νερίτα που είναι έχω μια Νομίζω πήρατε μια μυρωδιά ότι πρόκειται για άκρος ξεσηκωτικό και χωριστικό αβιέρωμα και νομίζω έτσι έχει και αυτό το κλισέ που λένε πολύ ραδιοφωνική παραγωγή καλοκαιρινή μουσική ε, μουσική για beach bars τέλος πάντων Η περουβιανή κούμπια λοιπόν στα ισπανικά κούμπια περουάνα είναι ένα υποείδος της κούμπια που έγινε πολύ δημοφιλές στις παράκτηες πόλης του Περού, κυρίως στην Λίμα στην δεκαετία του 1960 και αυτό έγινε μέσα από την ε, ανάμιξη ε, τοπικών ε, εκδοχών του αυθεντικού κολομβιανού υποείδους της σκούμπια, μαζί με παραδοσιακά ε, κομμάτια Χουιάνο που είναι αυτά που τραγουδούσαν στα Highlands και στοιχεία από παραδοσιακούς ρυθμούς από την ε, ακτή, τα Highlands και τη ζούγκλα του Περού. Μέσα σε όλα αυτά βάλτε και λίγο rock και πιο συγκεκριμένα rock'n'roll, surf rock και psychedelic rock και βουαλά. Voilà. Ορίστε η Chicha. Ε, γραφετε CHICHA, h i -C -H -A. Ε, Peruvian ε, Kumbia. Για μας που δεν είμαστε ισπανόφωνοι. Ε, έτσι λοιπόν αυτό το είδο μουσικής έχει... Ε, κυρίαρχα πέντε συστατικά. Την κούμπια την ίδια, το surf rock, το rock'n'roll, roll, μουσική από της Άνδης, ε, ψυχεδελική rock και τα βάλτσ των κρεόλων, τα οποία είναι κάποια τοπικά, από ό,τι καταλαβαίνω. Ε, το υποείδος που θα καταπιαστούμε σήμερα ε, πρώτο εμφανίστηκε, που πούμε, τη δεκαετία του '60 στο Περού και κάποια... Συνηθισμένα όργανα ήταν κυρίως το ε, όργανο, το, όχι το κλησιαστικό, τα πλήκτρα τέλο πάντων, ηλεκτρικές κιθάρες, μαράκες, συνθεσάιζερ, μπάσο και όλα τα ε, περίεργα εξωτικά κρουστά, τα οποία μπορεί να τα ξεχωρίσατε κιόλας. Ε, αυτή που ακούσαμε ήταν η Juaneko Yusukombo Lindan ένα. Και οι περισσότερε επιλογέ που θα ακούσουμε σήμερα προέρχονται από δύο πολύ όμορφε συλλογέ, The Roots of Tzitza, Volume 1 και Volume 2. Είναι πάνω κάτω 5-7 γκρουπ ε, εκείνη τη εποχή. Αλλά αν σα ενδιαφέρει αυτό το είδο και το ψάξετε, θα βρείτε ένα θησαυρό υλικού. Ο Ιλο Δεστέγιο για τη συνέχεια. Απατρίτσια. Για todas las chicas y chicos, το Δεστέγιο de Enrique Delgado les dedican φκρίσία Ήταν η Loz Destello, Apatricius, από τη συλλογή, όπω είπα και πριν, The Roots of Tsitsa, Volume 1 και Volume 2. Από εκεί έχουμε αντλήσει το... την πλειοψηφία του υλικού για την εκπομπή απόψε. Να καλησπέρισω μικροφωνικά και τον φίλο Δημήτρη, όντω καλοκαιρινό vibe τελείω σήμερα, οι επιλογέ μα. Και τον φίλο Φώτη που δηλώνει την αγάπη του για τη σερφ, νομίζω. Το πρώτο-πρώτο-πρώτο αφιέρωμα που έκανα σε αυτό το σταθμό πρέπει να ήταν για το surf rock. Κάπου εκεί στο 2017, το καλοκαίρι. Ε, ίσως κάνω και ένα volume 2, ποιος ξέρει. Ε, όσοι είστε παλιά ακροτές θα θυμάστε ότι εκείνη η με είχε αγχώσει πάρα πολύ. Καθώς τα surf κομμάτια είναι εξαιρετικά μικρά, πολλά είναι κάτω του δίλεπτου και έπρεπε να μην χαλαρώνω καθόλου και να μην έχω έτσι, ελεύθερο χρόνο πίσω από το μικρόφωνο. Το υποείδος λοιπόν της ε, ε, περουβιανής ε, κούμπια, ε, αντίθετα από τα άλλα στυλ της ε, κούμπια, χρησιμοποιεί πεταντονικές κλίμακες οι οποίες είναι τυπικές της μουσικής των ε, άνδεων χρησιμοποιούν πλήκτρα και συνδεσάιζερ και μέχρι και τρεις ταυτόχρονα ε, ηλεκτρικές κιθάρες οι οποίες παίζουν ε, τις ε, ε, ίδιες μελωδίες ένα στοιχείο που προέκυψε από την ε, ε, άρπα και από τις ε, κιθαριστικές γραμμές της ε, παραδοσιακής μουσικής των άνδεων Χουγιάνο που να φέραμε και στην αρχή η ρυθμική ηλεκτρική στη Σίσα παίζεται με upstrokes, είναι αυτό που η πένα τελεσπάντων πηγαίνει προς τα πάνω παρόμοιο με, με τον τρόπο που παίζεται στη ΣΚΑ, ας πούμε, και στη Ρέγγε ε, και ακολουθούν στοιχεία ε, που προέρχονται από την ε, παραδοσιακή περβιανή κρεώλικη waltz. Δεν ξέρω αν μεταφράζετε το κρεόλ στα ελληνικά έκανα εγώ μια αυθαιρεσία ε, και το είπα έτσι τέλος πάντων ε, τα κομμάτια της ε, τσίτσα ε, περιλαμβάνουν και και ακυθαριστικά σόλο που είναι κάτι που το βρίσκουμε κυρίως στην rock μουσική και όχι στην παραδοσιακή περουβιανή μουσική παράδοση η τσίτσα λοιπόν ξεκίνησε όπως είπαμε και πριν στη δεκαετία του 60 και σαν επίκεντρο είχε τις ε, πόλεις που αναπτυσσόντουσαν γύρω από τις εξορίσεις του πετρελαίου ...στο κομμάτι του Περουβιανού Αμαζονίου... Ε, ...χαλαρά επηρεασμένη από την ε, Κολομβιανή Κούμπια. Ε, ε, Περιείχε όπως είπαμε τις ε, χαρακτηριστικέ πεταδονικές ε, κλίμακες των ε, άνδεων... ...κρουστά ε, που θυμίζανε κουβανέζικη παράδοση... ...και τον ε, ψυχεδελικό ήχο των ε, σέρφ ε, κιθαρών όπως, ε, με το χαρακτηριστικό ήχο ε, που έχουν οι συνήθως οι σερφπάντες, τα πετάλια Wawa και είχαν επίσης διάφορες σειρές ε, οργάνων όπως επίσης και τα synthesizer το Moog είναι αυτό για να σας δώσω να καταλάβετε που παίζανε οι Doors ας πούμε που το οποίο έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό ήχο η τσίτσα απορρόφησε μέσα της στοιχεία της μουσικής του Αμαζονίου, του κουματιού του Περού και σε πολλά κομμάτια υπάρχει και η χρήση της φαρφίσας, άλλο ένα ε, αναλογικό πληκτροφόρο όργανο που χρησιμοποιήθηκε σε group του Αμαζονίου σαν τους πρώτους που ακούσαμε, δηλαδή της Juaneco Yushu Combo ε, η Τσίσα λιγότερο από δύο δεκαετίες, ε, η οποία παίρνει το όνομά από ένα υνοπνευματόδης ποτό, το οποίο βασίζεται στο καλαμπόκι και υποτίθεται αυτό άρεσε πολύ στους Ίγκας, ε, τους αρχαίους δηλαδή Περουβιανούς. Ε, γρήγορα λοιπόν η μουσική αυτή ε, ξεπήδησε στη Λίμα και έγινε η βασική μουσική επιλογής για τους περισσότερους ε, γιγενής εσωτερικούς ε, μετανάστες. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80, είχε γίνει η πιο διαδεδομένη αστική μουσική στο Περού. Ας ακούσουμε από τους Destellos πάλι μια πολύ πολύ γνωστή διασκευή σε ένα κλασικό θέμα. Φερελίς. διασκευασμένο θέμα για την Ελίζα ε, Νομίζω ήταν το κλασικό που όταν κάναμε μουσική και στο δημοτικό ή στο γυμνάσιο και όλο για κάποιος μαθητής μπορεί να έχει κάποιο κάζιο συνθεσάιζερ ήταν νομίζω το κλασικό έτσι εύκολο να παίξεις ε, στα πλήκτα τέλο πάντων όπως αντίστοιχα στην κιθάρα μαθαίναμε μας πούμε τις πέντε του Smoke on the Water Χαμός στο chat, μας γράφει ο Όμηρος για τον ήχο αυτόν ο οποίος ε, ε, επελεγόταν σε πολλές ελληνικές ταινίες της δεκαετίας του 60. Ισχύει, τώρα που το λες. Καλησπέρα στην Άννη, στην Ιλιάνα, στο Γιώργο και στους όλους ε, τυχόν είστε εκεί έξω. Μιλώντας για ελληνικές ταινίες, το Σαββατοκύριακο, τόσο πάντων, ε, ήμουνα σε ένα μέρο που δεν είχε ίντερνετ και τηλεόραση δεν πολύ έπιανε και καλά, οπότε... Είδαμε ελληνική ταινία έτσι από DVD και θυμήθηκα πόσο τεράστιες ήταν οι ταινίες του Θανάση του Βέγκου, επηρεασμένος και από το κόμικ το οποίο βγήκε πρόσφατα για την ζωή του, με σύμπραξη του Σπύρου Δερβενιώτη και του Θανάση Πέτρου, φοβερό κόμικ και έτσι ε, να πόσο πολύ τρελός, πολύ καλή έννοια ήταν αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, άσχετο με το σημερινό φέρμα, αλλά κοντινό ε, εποχή. Το πρώτο λοιπόν ε, σουξέ της ε, τσίτσα, της περβιανής ε, κούμπια δηλαδή, ε, και το κομμάτι που ε, στην ουσία έδωσε το όνομα στο υποείδος ήταν το κομμάτι λατσιτσέρα, δηλαδή... The τσιτσα Seller. Όπως είπαμε πριν, ήταν, ε, οι διάβολοι του Μαντάρο δηλαδή, οι οποίοι ε, προερχόντουσαν από τα κεντρικά υψήπεδα του Χουνίν. Η μπάντα «Λος Δεστέγιος», τους λος δεμονιος δε μανταρο οι διαβολοι του μανταρο δηλαδη οι οποιοι προερχοντουσαν απο τα κεντρικα υψίπεδα του χουνιν η μπαντα λος Δεστέλιος, τους ακούσαμε ήδη σε τρία κομμάτια, Φτιάχτηκαν στη Λήμα το 1966, φέρανε στην ουσία ηλεκτρικές κιθάρες, ήταν αυτοί που τις εισήγαγαν στην Τσίτσα και ισχυροποίησαν τα χαρακτηριστικά τα οποία ε, αναμίξανε με την παραδοσιακή μουσική των άνδεων, ε, την folk, την κρέολ την κουβανέζικη και τη ροκ μουσική. Άλλες, ε, άλλες σπουδαία συγκροτήματα είναι ο Λος Μύρλος, τους οποίους θα ακούσουμε και πιο μετά, Λος Έκος, Λος διάμπλο Ρόχος, ε, που ήταν ε, όλοι τους ε, πολύ επηρεασμένοι από το, ε, τον ήχο των ε, Λος Δεστέγιος. Νομίζω ότι κάποια πράγματα είναι μάλλον κοινά σε όλο τον πλανήτη, όπως ε, ακούμε εδώ όλα τα ισπανικά πούμε, ότι είναι ένα άρθρο και ένα όνομα, Νομίζω κάπως έτσι ήταν και στην Ελλάδα των τη, Οι Idols, οι Rockets, οι Teens... Και βέβαια και στο εξωτερικό... The Beatles, The Rolling Stones, The Doors... Υπήρχε έτσι ένας μινιμαλισμός στα ονόματα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80... Οι μετανάστες που φτάσανε στις ακτές του Περού... Αγκαλιάσαν αυτό το υποείδος και η εργατική και η μεσαία τάξη έγιναν εν καταναλωτές της μουσικής αυτής στο εμπορικό ραδιόφωνο. Πάμε να ακούσουμε άλλο κομμάτι από τους Λος Δεστέγιος από τα 1969. Έλσα. A smile, dare to listen. Oh, πρώτο ημείωρο ήδη αποτελεί παρελθόν και αν συντονιστήκατε μόλι τώρα, είναι φυσικά ο Κόνιο Είμαι ο Κώστα, είναι που πολλά στην και έχουμε σήμερα αφιέρωμα στην Περουβιανή Κούμπια ή αλλιώ γνωστή για τους φίλου Τσίτσα. Ελπίζω να το προφέρω σωστά. C-H-I-C-H-A. Κάποιο Ισπανόφωνο ίσω να μπορούσε να μα επιβεβαιώσει. Ε, Όπω είπαμε, λοιπόν, τη δεκαετία του 80, οι ε, γηγενείς εσωτερικοί μετανάστες προτιμήσανε αυτή τη μουσική και ο Φαραώ της Κούμπια, ο Τσάκαλον, έγινε ένας από τους πιο δημοφιλείς ε, τσίτσα καλλιτέχνες μέσα από το hit του, Σόι Προβισιάνο, I am from the province, είμαι λέμε local, είμαι από την περιοχή. Και έδωσε στην σταδιοδρομία του πολλές, έτσι πολύ ζωντανές, ζωήρες συναυλίες. Ε, άλλα διάσημα σχήματα της δεκαετία του 80 ήταν η Λος ένα σημαντικό γκρουπ που καθιερώθηκε με το hit τους του 1981, El Aquahal, ε, ο Βάλτος δηλαδή, μια ε, στην ουσία διασκευή ενός παραδοσιακού χουαϊάνου που είναι, είπαμε, η μουσική των Άνδεων. Η δυνατή επιρροή της μεξικανικής τεκνοκούμπια έγινε εμφανής στην εξέλιξη της Περουβιανής κουμβια στη δεκαετία του '90. Γίνανε προσπάθειες από τον γηγενή στην Αργεντινή γκρουπο Νεκτάρ και άλλους να τις δώσουν έτσι έναν τοπικό χαρακτήρα. Το είδος γνώρισε τελικά την παρακμή του στα τέλη της δεκαετίας του '90, ε, Ακολούθησε, όπως συνηθίζεται, μία αναβίωση του 2007, κυρίως ε, επειδή ε, απέκτησε ξανά ε, δημοφιλία ο Τόγκο, ο οποίος ήταν ένας ε, περουβιανός τραγουδιστής και ε, διασκεδαστής, σόουμαν τέλο πάντων. Οι στίχοι, αν και μιλάνε στα περισσότερα των κομματιών κυρίως για την αγάπη σε όλες τις, τις εκφάνσεις πολλά ε, τραγούδια αφήνουν και μια υπόνοια για την ε, σκληρότητα της ε, ζωής των ε, με, μεταναστών που πηγαίνανε στις παράκτης πόλεις να δουλέψουν στις ε, ε, ε, πετρελαϊκές εταιρίες, ε, ζητήματα εκτοπισμού, σκληρής δουλειάς, απομόνωσης και εκμετάλλευσης. Πολλά τραγούδια μιλούσαν στην πλειοψηφία του κόσμου γιατί αυτοί ήταν που έπρεπε να κάνουν το μεροκάματο πουλώντας την εργασία τους και τα προϊόντα τους σε μια πολύ μαύρη οικονομία που πολλές φορές ρυθμιζόταν και από την ίδια την αστυνομία. Ε, το κομμάτι που ακούσαμε μετά το spot ήταν η Λος που Δελσόλ Λίντα Πουμουπεκίτα και εδώ θα ακούσουμε για άλλη μια φορά τους Γιαννέκο Ιωσικόμπο Βασιλιάντο Κον Αγιαχούσα Μιλώντας για τους στίχους αυτού του είδους μουσικής, λοιπόν, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι από το γκρουπλος Σάπης, το κομμάτι τους «El ambulante», ambulante που σημαίνει «ο πλανόδιος πολιτής», street seller». Ξεκινάει με μια αναφορά στα χρώματα του ουρανιτόξου της σημαίας των Ίνκας, και τα χρώματα που είχαν τα πόντσος που φορούσαν οι άνθρωποι για να μείνουν ζεστοί και να μεταφέρουν τα είδη που πουλούσαμε. Λέει λοιπόν το τραγούδι My flag is of the colors and the stamp of the rainbow. Η σημαία μου είναι τα χρώματα και η το σφραγίδα του ουρανιού τόξου. From Peru and America Watch out or the police will take your bundle of you. Από ότι, το Περού μέχρι την Αμερική, πρόσεχε, η αστυνομία θα σου πάρει το κουμπόδεμα. Άι, αι, αι, αι αι how sad it is to live, how sad it is to dream. I'm a street seller, I'm a proletarian, selling shoes, selling food, selling jackets, I support my home. Πολύ ξεκάθαροι η ε, έκθεση του, της ε, τσίτσα στις περισσότερες κοινωνικές τάξεις του Περού και η, κάπως έτσι αναβάθμιση του στοιχουργικού περιεχομένου ε, και ήταν ένας από τους λόγους που βοήθησε το είδος να αποκτήσει μια σχετική αναβίωση και να μην χαθεί και αυτό στο χρονοτούλαπο της ιστορίας που λένε και οι κλισέ δημοσιογράφοι. Άλλο ένα group ε, για τη συνέχεια η κόκκινη διαβόλη, Los Diablos Rojos, El Guapo. Para bailar, para tocar, para gozar, para Bailar y ponerte diablo. Ven escúchame cantar, que soy guapo que valgo. Si es que quieres tú bailar, y ponerte diablo. Ven escúchame cantar, que soy guapo que valgo. Porque yo soy guapo. Porque yo soy guapo. El guapo magua. Porque yo soy guapo. El diablo magua. Porque yo soy guapo. ¿Cuándo me escapo? Que no sé lo que pasa Soy Lucho Lucho el guapo Si <risa> <risa> te has puesto a bailar Y te has vuelto diablo Εγώ δεν είμαι te ha είμαι bailar y te είμαι vuelto diablo por είμαι cantar que soy είμαι que valgo δεν είμαι soy guapo yo είμαι saber εγώ, δεν είμαι porque yo δεν είμαι guapo. guapo que ve είμαι el εγώ, soy είμαι para ti, para ti, guapo. 我最要 Ακάβη αν με δίκη. Ε, Έξαλλω εκεί προ το τέλο ο τραγουδιστή στον λόγο ε, Διάπλο Ρόχο και Ελκάπο. Αυτό που έχει διαφέρω με αυτή τη μουσική είναι ότι αν και γράφτηκε τι ε, ε, 50. 70 σχεδόν χρόνια πίσω ε, ακούγεται έτσι τόσο φρέσκια και θα μπορούσες να την ακούγεις άντα σε κάποιο έτσι ε, ψαγμένο μπαράκι σκικλάδες ας πούμε και να νομίζει ότι είναι κάτι σύγχρονο και ας από τα βάθη των 60's Εναντιθέσει λοιπόν με την παραδοσιακή κούμπια που είναι από την Κολομβία κανονικά οι μπάντε από το Περού χρησιμοποιούν και lead και ρυθμική κιθάρα, ηλεκτρικό μπάσο φυσικά, ηλεκτρικό όργανο και drums και synthesizer. Πολλές φορές οι τραγουδιστές μπορεί να τραγουδάνε και να παίζουν ταυτόχρονα κρουστά, τυμπάλες ή και κόγκες. Δεν υπάρχουν ακόρδεών, ή ξυλόφωνα που υπάρχουν στην παραδοσιακή περουβιανή μουσική και όπως είπαμε και αρκετές φορές και πριν οι ηλεκτρικές κιθάρες ε, χρησιμοποιούν ε, εκταταμένα το Fastbox και τα Wawa τα οποία και τα δύο είναι έτσι εφέ που κυρίως χρησιμοποιούνταν ε, στην ε, surf rock και στην ψυχεδελική rock ε, εν γέννη, και ήταν έτσι απαραίτητα κομφόρ για να παίξει κανείς ε, τσίτσα. Η επιρροή της σάλσα ε, στο υποείδος έχει φέρει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές σε πιο σύγχρονα γκρουπ να έχουν και εισαγωγή ας πούμε χάλκινων οργάνων πνευστών δηλαδή τρομπέτες, αξόφωνα, τρομπόνια και τέτοια. Πάμε να ακούσουμε έναν σόλο καλλιτέχνη, Ιωσέβιο Ιωσουβάντο, μια μορενά ρεβέλτε. Bailar, mi linda cumbia y todos a vacilarse con mi auxedio y suban yo ahora voy con mi morena a bailar mi linda cumbia y todos a vacilarse con mi obserio y suban yo Goza goza Micholita, baila baila con Eusebio, con Eusebio y su banjo. Baila baila morenita, goza goza Micholita, baila baila con Eusebio, con Eusebio y su banjo. Caminito a tu casa nos quedamos un ratito vas seguirnos vacilando vamos vamos mi negrita caminito a tu casa nos quedamos un ratito vas seguirnos vacilando Ιουσέμπιο Ιουσουμπάντζο Μημορένα, ρεμπέλτε. Όπω είπαμε και στην αρχή του αφιερώματο, το, το είδο άρχισε να φύγει κάπω εκεί κατά του 90. Ωστόσο, υπήρξε σημαντική αναβίωση ε, και όλα αυτά χάρη σε projects που πραγματοποιήθηκαν τις Ηνωμένε Πολιτείες. Βλέπουμε εδώ υπάρχει ένα μοτίβο, όπως και στο αφιέρωμα για την Ethiopian Jazz. Υπάρχει πάντα κάποιος δυτικό, τέλος πάντων κάποιος του βορείου ημισφαίριου δυτικό, ο οποίος γοητεύεται από κάποια, ας την πούμε, ethnic μουσική, και κάνει τα δέοντα για να την ε, διασώσει. Έτσι λοιπόν συνέβη και με την ε, Τσίτσα. Ένα group ε, φτιάχτηκε στο στην Τέξας το οποίο παίζει ε, σύγχρονη Τσίτσα. Η μπάντα λέγεται Money Τσίτσα και είναι στην ουσία ένα νέο project από ένα απομείναντα μέλη ενό άλλου γκρουπ που έπαιζε επίσης Τσίτσα, τον γκρουπο Φάντασμα. Επίσης ε, άλλο ένα group είναι η Τσίτσα Dust. Dust, με συγχωρείτε, από το Τάσκον της Αριζόνα. Ε, τίποτα βέβαια από όλα αυτά δεν θα έχει συμβεί αν δεν είχαν κυκλοφορήσει οι συλλογές κλειδί. Ε, μιλάω για τις συλλογές οι οποίες μου έχουν δώσει και βασικό υλικό για αυτά που ακούτε απόψε. The Roots of Tzitza, λοιπόν, Volume 1 και 2, τα οποία κυκλοφόρησαν από τις Barbs Records στο Brooklyn τη Νέα Υόρκη, το Volume 1 το 2007 και το 2010 το Volume ε, 2. Οι εμφανίσει των ε, Money Tzitza και παρόμοιων συγκροτημάτων ε, στο Austin, μια πόλη που έχει πολύ έντονη χορευτική ε, σκηνή οδήγησαν στο να κατασκευαστεί από το πουθενά ένας χαρακτηριστικός χώρος που να έχει το ίδιο όνομα, δηλαδή τσίτσα the Dance. Ε, παίρνει στοιχεία αυτής, ε, αυτός ο χορός, από το Mambo, σάλσα δηλαδή, ε, την ε, Bachata και διάφορες άλλες ε, λατινογενεί ε, χορευτικές, ε, χορευτικά είδη. Και... Φτιάχτηκε το σπάνω αυτό το είδος το οποίο χορεύεται όταν παίζουν ε, τα συγκεκριμένα στι Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι αρκετά διαφορετικό από τον τρόπο που χορεύεται η κούμπια στην Κολομβία... ...και δεν είναι απαραίτητο, απαραίτητα συμβατό με την ε, τσίτσα την παραδοσιακή ας πούμε... ...αλλά μπορεί να χορευτεί και με άλλα είδη της, ε, υποείδη της ε, κούμπια. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στα μισά, ούτε που κατάλαβα πως πέρασε η ώρα. Los hijos del sol si me quieres. Si me quieres si me quieres si me quieres, dimelo Si me quieres si me quieres si me quieres, dimelo Si te gusto dimelo si me adoras dimelo Si te gusto dimelo si me adoras dimelo Si me odias si me odias si me odias dimelo Si me odias si me odias si me odias dimelo Dímelo. No me είδε πίσω, no Δεν quieres dímelo, me Δεν μου no te gustó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 Me amor, escríbemelo. No te gustó, dímelo. ¡Opa! Φτάσαμε ήδη και στα μισά του σημερινού, της σημερινή εκπομπή και του σημερινού αφιερώματο. Μία ώρα πίσω μα, μία ώρα μας ε, απομένει. Αυτή που ακούσαμε ήταν η Χουανέκο Ιουσικόμπο με ρομπάρον Μιρούνα Μούλα. Πάντα από τι συλλογέ The Roots of ε, Tzitzah. Ε, Καθώ ε, είπαμε πάνω κάτω ε, τα περισσότερα πράγματα για την ιστορία του υποείδου, αν θέλετε. Τα όργανα, τους στίχους κτλ. Ας πούμε λίγα παραπάνω έτσι βιογραφικά για τα πιο σημαντικά γκρουπ αυτής της σκηνής, τα οποία, με φανταστείτε, δεν είναι και πάρα πολλά. Οκτώ, εννιά σχήματα βασιλέψανε και μετά δήσανε, όπως συμβαίνει σε πολλά πρωτοποριακά είδη. Ο Λος De... λοιπόν, που ακούσαμε ήδη τρεις ή τέσσερις φορές, στα ισπανικά σημαίνει αστραπή, δηλαδή the flashes, είναι ένα περουβιανό γκρουπ προφανώς, ιδρύθηκαν στη Λίμα του Περού το 1966 από τον Ενρίκε Ντελγάντο Μόντες. Ε, η αυθεντική σύνθεση περιλάμβανε τον Φερνάντο Κυρός, Ενρίκε Τελγκάδο, Κάρλος Ραμίρες και Τίτο Καΐτσο. Ε, στην ουσία ε, το group ήταν ενεργό για ούτε λίγα ούτε πολλά, 30 ολάκαιρα χρόνια από το 1966 μέχρι το 1996, τουλάχιστον με την ε, αυθεντική σύνθεση. Από ό,τι βλέπω εδώ ε, έχουν αλλάξει διάφορα μέλη. Ε, στις πρώτες τους ε, κυκλοφορίες ήταν αυτοί που κάνανε δημοφιλή τον ε, οξύ ήχο της ηλεκτρικής κιθάρας και του μπάσου σαν ένα ε, απαραίτητο στατικό της ε, καινούργιας ε, κούμπια. Αλλάζοντα ε, τα πνευστά και τα ακορντεόν ε, και επιλέγοντα τις κιθάρες ήταν αυτοί που δώσανε το χαρακτηριστικό ε, ύφος στο είδος ε, και επηρέασαν και αυτοί τα συγκροτήματα που ακολούθησαν όπως η Λος Μήλος, η Έκος ή Λος διαμπλο ε, Ρόχος. Ε, το 1970 το γκρουπ κυκλοφόρησε το πιο ε, best-selling σύγκλι τους με τίτλο Elsa που το ακούσαμε και στο πρώτο μισάωρο που πούλησε παραπάνω από ένα εκατομμύριο κόπιες. Ε, κάτω από την ηγεσία του Edith Delgado Montes, μία ανασκευασμένη μορφή των Λοστέγιος ε, ε, κυκλοφόρησαν διάφορα τραγούδια το 2009 για την περουβιανή ταινία του 2009 The Milk of Sorrow ε, Οι δίσκοι τους είναι πάρα πάρα πάρα πολλοί από ό,τι βλέπω εδώ ε, γύρω στους 25 20 δίσκους ο τελευταίος του 2014 παρακαλώ υποθέτω ότι θα είναι κάποιο best of Ας ακούσουμε για τη συνέχεια Los Higos del Sol Caripito Boom είναι η Λος Χίχος Δελσόλ, Κάρη Καλησπέρα και στο φίλο Νίκο Μας γράφει ότι υπάρχει κάτι που μοιάζει στους ρυθμούς να είναι ίδιο Ναι, από ό,τι κατάλαβα Αυτές είναι οι περιβόητες πετατονικές κλίμακες Που διαφοροποιούν και τα γκρουπτι που παίζουν τσίτσα Σε σχέση με την παραδοσιακή κούμπια Είναι αυτό το δυτικό τρόπο α πούμε ε, ε, Στοιχείο στη μουσική αυτή Άλλο ένα γκρουπ ε, σημαντικό για αυτή τη μουσική σκηνή ήταν οι Χουανέκο Ιουσικόμπο, οι οποίοι σχηματίστηκαν στην Πουκάλπα στο Περού το 1966. Οι Σουκόμπο φτιάχτηκαν αρχικά από τον ερασιτέχνη σαξοφωνίστα Χουάν Χουόνκ Παρέδε, σαν Χουανέκο Ιουσικόμπο. Το 1961 ο Χουόνκ στην ουσία κληρονόμησε. Τον έλεγχο του συγκροτήματος, στο γιο του, Χουαν Γουόγκ Πολύζιο, ο οποίος τελικά άλλαξε και το όνομα και το έκανε Χουανέκο Ισουκόμπο. Την δεκαετία του 70, η δημοφιλία του γκρουπ σημείωσε πολύ μεγάλη άνδο, καθώς γίνανε από τα πιο καινοτόμα περουβιανά κούμπια συγκροτήματα του καιρού και πρωτοπόροι στην... Ε, ε, Κούμπια της ε, ε, Jungle Cumbia General, διαβάζω εδώ. Τα μέλη του συγκροτήματος εμφανιζόντουσαν στους ζωντανέ του εμφανίσεις με μάσκες και κάσκες που είχαν φτιάξει από πούπουλα παπαγάλων και βαμβακερά φάσματα ε, παρόμοια με αυτά που φορούσαν οι θαγενεί Σιπίμπο του Περού. Δυστυχώς, το 1977, πέντε από τα μέλη του συγκροτήματος σκοτωθήκαν όλοι σε αεροπολικό δυστύχημα. Κάπως μου θυμίζει το δυστύχημα με Buddy Holly, Richie Valens κτλ. Η δισκογραφία τους δυστυχώς έχει μόνο ένα studio album, το «El Gran Cacique. Το 1972 και μετά συμμετοχές σε συλλογές. Η μία εξ αυτών είναι η ε, Masters of Chicha και η άλλη είναι Legato Collection Definitiva του 2019 από την δημοσιογραφική ε, τη Info PESA. Πάμε να ακούσουμε τη συνέχεια Los Milos La Danza. Thank <music> you. Μίλο τα αυτή, Λαντάνζα Δέλο Βλέπω εδώ τα, τα artwork από τι ε, συλλογέ. Η μία μοιάζει πολύ και με το λογότυπο του Woodstock του 69. Ένα χέρι, ένα μπράτσο κιθάρας και ένα όχι περιστέρι. Θα πω ένα εξωτικό πτηνό. Πάντως έχει ε, πολύ ωραίε ε, ε, γραφιστικές ε, δουλειές. Χαζεύω επίσης ε, πως ε, τις τελευταίες ε, μέρες μην πω και μήνες όταν έτσι ψάχνω στοιχεία για τις εκπομπές μου ε, στην Wikipedia βγάζει διάφορες έτσι, ειδοποιήσεις για δωρεέ και σκέφτομαι ότι οκ, okay, τι τη χρειάζονται δωρεά και μετά θυμάμαι ότι η Wikipedia είναι από τις ε, λίγες ιντερνετικές που δεν ανήκουν σε κάποιο ένα τεχνολογικό κολοσσό και άρα είναι κάπως έτσι πιο ελεύθερη και αφιλτράριστη η γνώση και όχι ελεγχόμενη έτσι από σκοτεινά κέντρα. Οπότε δεν ξέρω, μπορεί να το σκεφτώ και να κάνω και εγώ donation. Φτάνει να παραμείνει ελεύθερη και να μην την αγοράσει, α πούμε, ο Elon Mask. και βλέπουμε μέσα τέρατα. Για την ώρα, ελεύθερη. Άλλο ένα... Σημαντικό γκρουπ της ε, Περουβιανής Κούμπια ή της Τσίτσα αλλιώς, ήταν οι Λος Σάπης, οι οποίοι σχηματίστηκαν ε, στο Περού το 1981 και το μεγάλο τους χιτ ήταν το El Aguajal, που σημαίνει ο βάλτο, και ήταν μια διασκευή σε ένα παραδοσιακό Περουβιανό. Αυτό που τους ε, έκανε πιο γνωστούς και έτσι αναγνωρίσιμους ήταν τα ε, κουστούμια τους σε, στα χρώματα του Ράνιου τόξου. Βλέπω εδώ πέρα, είναι στη φωτογραφία σαν ποδοσφαιρική ομάδα λίγο. Επίσης το λογότυπο του συγκροτήματος ήταν σχεδιασμένο των τον Ραφαέλ Τρουχύλο Βιλακόρτα. Είναι κάποιο διάσημος αυτός, ποιος ξέρει. Σχηματισμένοι λοιπόν το 1981, ενεργοί μέχρι και σήμερα, θεωρούνται και αυτοί ε, από τους ε, ε, πιο νέρους ας πούμε της ε, σκηνής. Άλλο ένα κομμάτι από τους λοσμίλος, ε, El Milagro Verde. ότας εδώ την ε, λίστα με τα τα όνοματα, φρίσκο και μια σημαντική διασύνδεση για την ε, ιστορία της ε, μουσικής κοινής αυτής, αλλά και για την ε, διάδοσή της, βλέπω εδώ το group Τσίτσα Libre, οι οποίοι φιαχτήκανε στο Brooklyn, είναι ένα ξαμελές σχήμα που σχηματίστηκε από τον Ολυβιέρ Κονάν. Το όνομά τους. Προφανώς αναφέρεται στο είδος της μουσικής που μα ήρθε, όπως είπαμε, το Περού και ε, οφείλεται στην επίσκεψη του Κόναν στο Περού το 2005 ο οποίος και πρώτο ακούσε αυτό το είδος μουσικής. Ε, ο Κόναν είναι αυτός που έχει την Barb's Records η οποία έχει κυκλοφορήσει και τις δύο συλλογές που είπαμε πολλές φορές ε, σήμερα και από τι οποίε έχω μαζέψει το υλικό που σα παίζω. Ε, τι πιο τριαστό, λοιπόν, από τον ίδιο τον ε, ε, ιδιοκτήτη της εταιρεία να φτιάξει και με το δικό του group ε, τέτοιο είδου μουσική. Έτσι, λοιπόν, το πρώτο του άρλμουμ, Sonido Amazonico, κυκλοφόρησε το 2008 στην ε, Barbs Records. Και το δεύτερό του ε, άλμπουμ με τίτλο Κανιμπαλismo το 2012. Επίση, ένα EP. 4 Tigres» το 2013 ε, και τα δύο κυκλοφόρησαν ε, και ψηφιακά και σε βινήλιο. Η μπάντα λοιπόν παίζει κατά βάση ε, τσίτσα και ο άνθρωπος αυτός αγαπάει τόσο πολύ τη μουσική που μας ε, ε, έφερε και αυτές τις συλλογές και... Μπορέσαμε και τις ε, μαθαίνουμε κι εμείς με την ευκολία του ενό ενός ε, κουμπιού. Ε, Στουντιακά λοιπόν έχουν βγάλει όπως είπαμε δύο άλμπουμ, ε, το EP και μάλλον ε, θα περιμένουμε κάτι σύντομα από αυτούς ξανά. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τελευταίο ημίωρο και... Θα ακούσουμε κάτι ακόμα από τους λος δεστέγιος, Φαντάζομαι σημαίνει αστερισμός. <Τι> Trust. Πώς πέρασε και η ώρα απόψε, Μπαίνουμε ε, στο τελευταίο ημίωρο, αν ε, τυχόν ε, κλικάρατε μόλις τώρα στο link του Κόνη. Είναι εκπομπή πολλά τα ανέθινα και έχουμε, είχαμε σχεδόν αφιέρωμα στην Τσίτσα, δηλαδή την περουβιανή κούμπια της δεκαετία κυρίως του 60. Αντλούμε υλικό από τις συλλογές The Roots of Chica 1 και 2 του 2007 και 10 αντίστοιχα. Αυτή ήταν η Λος Ριμπέρεπος και το κομμάτι Σιλμπάντο. Για ένα γκρουπ λοιπόν που το ακούσαμε ήδη πολλές φορές απόψε, για του Λος να πούμε κάποια βιογραφικά. Φτιαχτήκανε όταν κάποια μέλη του γκρουπ μετακομίσανε από την πόλη του Μόγιο Μπάμπα... Στην ε, Περουβιανή Αμαζονία, από εκεί μεταφερθήκανε στη Λίμα το 1972. Όλοι, φαντάζομαι, στη Μεγαλούπολη ε, θέλουν να βρεθούν κάποια στιγμή. Και εκεί υπογράψανε με την δισκογραφική InfoPesa, και τον επόμενο, τον επόμενο χρόνο έγινε το συμβόλαιο, το 1973 δηλαδή, και μαζί τη θα κυκλοφορούσαν 9 στοντιακά album και δύο συλλογέ. Η μουσική τους ε, φέρνει ε, επιρροές, ε, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της σκηνή, στην ε, ψυχεδέλεια, το σερφ και την ε, κούμπια. Ε, ε, αναφέρουν σαν ε, βασικές τους επιρροές τους, τους Λος Δεστέγιος και τους Λος Τσάμας. Το γκρουπ πολλές φορές τονίζει την στενή του επαφή με τις ρίζες του, δηλαδή την περουβιανή ζούγκλα. Το κομμάτι του περού που ακουμπάει στον Αμαζόνιο. Οχτώ μέλη είναι η αρχική σύνθεση. Το 2017 είχαν ξεκινήσει για μια πολύμινη περιοδία στο Μεξικό όπου θα κάνουν έτσι μια σαν παρουσίαση ας πούμε της ε, δισκογραφίας τους καθώς ε, στην πόλη του Μεξικό είναι πολύ δημοφιλής η μουσική του. Η μουσική τους είχε σχεδιαστεί για τον του 2017 αυτό το τουρ όμως αυτό ακυρώθηκε και δεν ε, έγινε ποτέ λόγω του μεγάλου σεισμού που έγινε την ίδια ε, χρονιά το 2022 κυκλοφόρησε και ένα ντοκιμαντέρ για το συγκρότημα με τίτλο «Mirlos Dance» που έκανε την πρεμιέρα του στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της ε, Λίμα την ίδια χρονιά. Ε, κυκλοφόρησε στο, στις ε, Περβιανές Έθουσες 29 Φεβρουαρίου του 2024 πλούσια δισκογραφία και αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά νομίζω αυτή και η τα πιο έτσι συμπαθή ε, και καινοτόμα γκρουπ από αυτή τη σκηνή. Κομπάει Κουίντο και Ελ Διάμπλο για τη συνέχεια. <σταλήξη> <σταλήξη> <σταλήξη> Oh, oh, αυτά τα κομμάτια τα σημερινά νομίζω είναι ιδανικά για πάρτι και έχουν έτσι και το πνεύμα της εποχής ότι τα περισσότερα από αυτά προοριζόντως και το ραδιόφωνο οπότε είναι όλα και, πώς να το πω, στο σωστό εντό εισαγωγικών ε, χρονικό περιθώριο εκεί 2 και 50, 3, 3 και 15 δευτερόλεπτα είναι όλα έτσι τόσο όσο πρέπει ε, αν κοιτάξετε και το γκρουπ της εκπομπής έχουν ανέβει και ε, όλες οι, οι εκπομπές ε, μάλιστα κατά οποία σύμπτωση ακολουθώ μια σελίδα που λέγεται Soviet Visuals η οποία έχει φοβερά γραφιστικά της εποχής της Σοβιετικής Ένωσης και λίγο μετά που ανέβασα την ε, περασμένη εκπομπή η οποία αν θυμάστε ήταν αφιέρωμα για αυτήν τη σκηνή ε, βρήκα μια φωτογραφία από ένα γκρουπ τη εποχή, το οποίο δεν το είχα υπόψη μου το οποίο ε, το δίσκο του τον ονόμασε Sector Gaza ε, φοβερή επίκαιρη πληροφορία Los Ilosionistas ή παρεστησιοποιεί να τους πούμε Κολεγιάδα de coqueta colegiaada de mi amor tú sonríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo colegiaada de mi amor. Έχει επιλεγεί χιλιάδες φορές από διαφημιστικά που είτε διαφημίζουν έτσι, ε, αλκοολούχα είτε κοκτέιλ. Πάντως ε, σίγουρα έχω μια ανάμνηση, ε, κάποια παρέα έτσι να χορεύει στο ηλιοβασίλεμα σε μια παραλία. Κάπως έτσι νομίζω ε, πρέπει να είναι διασκευασμένο κομμάτι, να είναι έτσι κάπως σαν δημοτική παράδοση. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος για το φιέροματάκι μας. Προλαβαίνω να σας στριμώξω, όμως, ε, ένα δύο κομμάτια ακόμα. Los Weblers del Quitos, Lamento del Yacuruna. Αυτό ήταν λοιπόν φίλες φίλοι, άλλη μια εκπομπή «Απολαύστε ανέθινα» έφτασε το τέλος της. Μελπίζω ε, να το απολαύσατε αυτό το φιέρωμα και αν έχετε τρόπο έτσι να το κατεβάσετε μετά που θα το ανεβάσω, μπορείτε να το πάρετε και να σας ε, συντροφεύσει στις ε, διακοπές σας και να μπορέσετε και εσείς να χορέψετε σε κάποιο βασίλεμα με απειμένους φίλους και να χαρείτε τέλο πάντων αυτή την μουσική, η οποία όπως και να το κάνουμε είναι άκρος άκρος ανεβαστική. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα με κάποιο αφιέρωμα, με... χωρίς αφιέρωμα, ποιος ξέρει θα το δείξει. Όπως και να έχει μέχρι τότε μην ξεχνάτε, την ανεύθυνα. Qué triste busco mi nida y sin poderla encontrar, qué triste busco mi nida y sin poderla encontrar. Y le pregunto al destino, ¿qué pasó con mi camino? Y le pregunto al destino, ¿qué pasó con mi camino? ¿Qué pasó con mi camino? Que un día me marché, dejando a mi esposo herida. Μιζί χωρί sin amor, Ahora sé que el για gira y τα γουέτα, για να δω τα γουέτα, για να ¿Qué paso con mi camino? Que le pregunto al destino, ¿qué paso con mi camino? ¿Qué paso con mi camino que un día me marché dejando a mi esposa herida, ya me hijos sin amor, ahora sé que el mundo gira y anda la vuelta sin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 Τα απογεύματα όπως πρέπει να είναι ταξιδιάρικα, χαλαρά αγαπησιάρικα. Μόνο στον Κόνη. Κάθε πέμπτη, έξι μου το απόγευμα. Να' να' ντύ στον Night Flight.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 So much has changed in my life. Ooh, yeah. I remember when. I remember it when. It was you and I. It was you and I. Can we give yeah. love one more try? We used to have it all. Love and all was good, real good. But we were much too young to know, and we were playing games. Now we're older, baby. Time has passed and allowed us to, to reflect, reflect on yesterday I know it changed, but our love remains the same All that I'm saying All that I'm trying to say is that I miss you you are the only one for me, but if you just let me go again, this time is shame on you, so we gon' do what's natural, what comes natural, Take all that I'm saying, no. There's nothing like this, there's nothing like this, no one could Out. Then you walked in with them Isabel Marantz and that Jenna ne sais quoi. Just threw a wrench in my whole situation Cause you're hotter than two Eat your love around. I want you every day And I need you to so leave way Can you hear it? Oh can you hear it? Yeah yeah yeah Yeah, can't you hear the meat of my heart? Breakfast Neptune, με τον Όμηρο Κάθε πρωί 8 με 10 Ένα ταξίδι στη μουσική και στη φαντασία μακριά από την γρίζα Καθημερινότητα Μουσικά αφιερώματα, καλεσμένοι, η μουσική και οι ιστορίες της. Κάθε Δευτέρα, απολαύστα ανέφυνα. 7 με 9, στον Κόνιο Νέα. Ανεξέλιχτες καταστάσεις ενδιαφέρουσες ιστορίες και άλλα πολλά. Κάθε Τετάρτη, 8 με 10, η εβδομαδία περιπλάνηση στα μονοπάτια της μουσικής δημιουργίας στον Κόνιο Νέαρ. Με τον Βασίλη. To Hollywood